Επίσης. Ιησού, η περδονή ευσεβεστάτων και θεοφιλέτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και άνεις Μαρίες, το ευσεβεστά του διαδόχο αυτον Παύλο, της ευσεβεστά της μητρός Μιτρός πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών Και του στρατού του κυρίου Δεϊθωμένη. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι, με αγιασμό. Κάθε χρόνο ξεκινάμε με αγιασμό με τον ίδιο αγιασμό. Καλώς, αγιαστήκαμε. Αγιαστήκαμε, καλώ σα βρήκαμε. Καλώ ήρθαμε. Βασιλικό δεν είναι λίγο αυτό ο αγιασμό. Ναι, αυτόν έχουμε Α. πρόχειρο. Τη Φρεντερίκη, αυτή είναι η αξία, η διαχρονική. Σωστό. Όλοι οι άλλοι έρχονται και παρέρχονται. Του βασιλέω, του τον είπε, διαδόχου. Και κάτι Μαρίες είπε, μαζί είπε γενικώ. Τα τελειώνουμε. Βέβαια και τι Μαρίε. Πολλέ κόρε. Η Άννα Μαρία και ο βασιλιά, ο κοκό. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζουμε φέτο να είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι. θα είναι. Θα είναι. Τα έχουν πει, δεν θα είναι. Και στου φόρου. Και στη μείωση των εισοδημάτων. Εδώ και τρία χρόνια είναι η επόμενη χρονιά η καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Και η ανάπτυξη προχωράει και το ζει καθένα. Το βλέπει, το βιώνει καθημερινά. Στο τσίτ. Αυτό mm. ακριβώ. Mm. Πώ πάει, καλά. Καλά, εσύ πώ πήγε mm. εντάξει, μαυρισμένο σε βλέπω. σένα. Τι γίνεται. <laughs> ε, λόγω των διακοπών και τη χαλάρωση που είχαμε. Και ο Σαμαρά μαυρισμένο. Ναι. Προκαταβολικά. Προκαταβολικά και νομίζω θα μαυριστεί και έτσι πρέπει. να αυτά τα καλά που λέμε ότι πρέπει να συμβούνε. Ξέρει ότι η χώρα. Ε, καταρχήν θα μείνει λίγο εδώ σε λίγο θα, θα μείνω σε λίγο, εξώ, θα να μείνω εξώ, λίγο. Να έτσι, έτσι για το καλωσορίσαμε Θέλουν να πούνε πολλά Οπότε ε, αναβουν οι γραμμές, όπως λέμε. Φωτιά Ξεκίνησε το πρόγραμμα του Real σήμερα 1η Σεπτέμβρη του 2014 Γιατί πριν 75 χρόνια σαν σήμαρξη Ήταν ξεκίνησό, ο real. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος Πολύ Real κατάσταση Ένα μήνυα φιέρωμα έχουμε στην πορεία Ξέρει ότι έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας Τώρα Όχι τον παπούλια. Πάει ο Παπαπούλια τελείω. Μεγάλο παιδί μου. Εννοούσα τον παπούλια Α, Ά, Ήταν ο Παπαπούλια ποτέ πρόεδρο δημοκρατία. Ναι, μάλλον ξέρω εγώ κάτι. Αντάρτησε. Έλα, ήταν. παιδί μου. Για εμά εδώ για την εκδοχή. Ο Φώτη Κουβέλη είναι πρόεδρο δημοκρατία. Είναι πρόεδρο δημοκρατία. <σχ> Τουρουρουρουρουρουρουρου. Μπράβο, ναι. ναι. Διότι είναι ένα τέτοιο λαό. Τέτοια κοινωνία σε αποσύνθεση, σε αποχάυνωση. Τέτοιο πολιτικό σύστημα ταιριάζει απόλυτα. Ο τίποτα λόγο του φώτη κουβέλη σε αυτόν τον θόκο. Και δεν είναι και καινούργιο, τόσο καιρό το συζητάμε, τόσο χρόνια. Κοιτάξτε, εμεί πάει... είμαστε, είναι για μα πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν ενώνει όλου του Έλληνε. Όλε τι παρατάξει. Αν, αν κάποιο ενώνει όλου του Έλληνε, είναι ο φώτη ο κουβέλη. Και αν για κάποιο λόγο δεν θα πάμε για εκλογέ, είναι. Είναι ο φώτη ο, ο, ο κουβέλη. Οπότε για μα ήταν, είναι, και ανεξαρτήτω του τι θα συμβεί τώρα στις, στα μαγειρέματα, στη Βουλή, είναι ο φώτη κουβέλη πρόεδρο. Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικών λαών. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μπράβο. Μέχρι τέλου αυτή θα είναι η σταθερή και αμετακίνητη άποψή μου. Να το πρώτο διάγγελμα του προέδρου της ελληνικής δημοκρατίας Και πρώην της δημοκρατικής αριστεράς ναι, του αυτά ήτανε, ναι. πόλου Ναι του τρίτου, τέταρτου, δεν θυμάμαι Πράγει, πόλου. Υπάρ, πόλου, πόλου Υπάρχουν διάφορες τάξεις. Τον αδικήσαμε τον Παππούλια Γιατί? Ε, πού να βρει χειρότερο, λέγανε. <laughs> <Δηλαδή, laughs> Πιο τίποτα υπάρχει. Όντως, ναι, ναι, ναι. Τίποτα τίποτα, υπογραφέ μπαίνανε από κάτω σε όλα. Ε, έτσι θα πέσουν και τώρα. του βγήκε ο Πανούση, ο βουλευτής Δημάρχη και το Πορέα. Αν βγει, ο, που διαφωνεί, θα πάνε στο Ήρε. αυτή, η Πανούση και Αν βγει, λέει, ο πρόδρος ο Κουβέλη, θα υπογράφει τα νομοσχέδια που ω κόμμα στη Βουλή θα έχουμε καταψηφίσει. Και που διαφωνούσαμε και θα αυτό υπογράφει κομμόδια, Αλλά ναι, γι' αυτό θέλουμε τον Κουβέλη, για να υπογράφει ω αριστερό πια. Έλλος με του δεξιού, δεξιές υπογραφέ από κάτω, α μπει και μια αριστερή. Προφανώ θα μπαίνει και αριστερά η υπογραφή. Και ο Παππούλια αριστερό. Όχι σαν τον Κουβέλι. Σαν τον Κουβέλι, όχι. Δέψεις. Δέψεις. Δεν, είναι. δεν είχε να... και τη Μαρκίζα. Δεν είχε. Μπορεί να ήταν αντάρτη στα 15 όμω, όταν κανεί δεν ήταν αντάρτης στα 15 ήταν ο Παπούλιας mm. και μέχρι στα 16 τέλειωσε το αντάρτη του Παπούλια. Από εκεί και πέρα ήταν ο, ο Πασό. Παπούλιας... καλά το αντάρτητο, τι είναι το αντάρτητο Πασό. Είναι για λίγο. Ε, για διακοπέ. Τι κάνει με αντάρτη. Για τελειώνει. Ω τα 16, ναι, ξανά θέσατε, αλλά δεν ξανάρθαν οι συνθήκε. Έχουμε γένεια σήμερα, δεν ξέρω να τα μάθει. Τι εγγενιάζουμε, Το ίδρυμα Παπανδρέου. Α, πιανού του Γιώργου. Όχι του Γιώργου, δυστυχώ, αυτό ήθελα να πω. Α. Του Αντρέα. Και θα μιλήσω ο Γιώργο και ο Βενιζέλο. Ενώ έπρεπε να φτιάξουν ένα ιδρυματάκι για το Γιώργο, έγκλειψη, <σχελίως> <του Κάλης Μιδέχιο. σχελίως> ένα τον Γιώργο, Έγκληψη, κάτι τέτοιο. Κάνουν για την Αντρέα τώρα. Υπάρχουν πολλά θα... ιδρύματα που ερίζουν για να ονομαστούν Γιώργοι <σχελίως> Παπανδρέου. Όντω. <σχελίως> τα κλείνει τώρα η κυβέρνηση, κάτι ψυχιατρικά. Ναι, όλα αυτά. Αλλά θα μπορούσε άνετα, ε, κάποια στιγμή θα καταλάβει η Ελλάδα και θα φτιάξει και Γιώργου Παπανδρέου. Και αν όχι η Ελλάδα, κάποια χώρα στο εξωτερικό θα μας το πάρει σίγουρα γιατί αυτή είναι πολύ μπροστά. Να το κατοχυρώσουμε. Ποιο. Κάτι, μια ονομασία, να να την ιδέα, εμείς. την ε, Παπανδρέου, ναι. του Ιού και του εγγονού, αυτού. Και Ισαΐ. Έχω... <laughs> και <laughs> και ΙσαΛΑ με υγεία. Έχουμε κι άλλο μήνυμα του Πρόεδρου. Η Φαμφαρούλα που... Είναι και μεσημέρι τώρα. Μόλις έχουν ναι, φάει, θα κοινούν κατευθείαν, δεν θα μας ακούσουν μέχρι Μασενώνει. τέλους. Μας ενώνει, όχι είναι Μασενώνει, δυναμικός. Μα ενώνει, μα κοιμίζει. Μα ενώνει, είναι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο νέος Πρόεδρος Φώτης κουβέλη. Η αυτού εξοχώτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθύνει διάγγελμα προ τον ελληνικό λαών. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Επιτέλου και μια αλήθεια. Αλήθειες. Ναι. Μόνο αλήθειες από τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό τον θέλουμε. Ξεκινήσαμε βασιλιά. Και νομίζω ταιριάζει και ωραία με εκείνον τον βελούδινο μπλε καναπέ. Μπλε είναι ο καναπέ. Στο πρόεδρο κονα. <laughs> ταιριάζει. <σαν πιμπλό. laughs> Απέναντι να πει, αντί κρυστά. Όχι, ο καναπέ είναι ο καναπέ κουβέλι. Και ο καναπέ <laughs> επισκέψεων. Ναι, ναι, όποιο θα κάνει. Ταιριάζει με τον χώρο. Το το χώρο. Πιο ταιριάζει με χώρο. Πιο ταιριαστό, γιατί υπάρχει ένα αρκετό κόσμο που διαφωνεί με τον κουβέλι, που στήριξε, μετά δεν στήριξε, έφυγε κτλ. Θα τον ποτίζουν μόνο. Ναι, θα τον ποτίζουν ω καναπέ που είναι, θα τον ποτίζουν. Μια χαρά είναι νομίζω. Οπότε, εμεί εδώ φανατικά στηρίζουμε. Εντάξει, εγώ δεν αντέχω και πολύ πρόεδρο. Ακόμα λέω να φύγω τώρα. Ναι, Εσικά, θα να, να σταματάω. Για να έχουμε και κανένα τηλέφωνο. Να ναι, ναι, τώρα κόσμος. να μιλήσουμε για τα παλιά πριν φύγω. Που λείψανε. Ο Μπαλούρδο, τι κάνει. Φεύγε. Καλά, είναι κι εγώ. Επέστρεψα. ό, <laughs> δυνατό από ποτέ. Πού είχε πάει. Έκανα διακοπέ. Έχω γυμνάσει τα δάχτυλά μου. Θα γίνει πανικό. Θα κάνω φωνικό. Τα δάχτυλα, ώστε. Να τραβώ σκανδάλε, να κάνω. Πιάνω... Σκανδάλε. <laughs> Πώ γίμνασε στα δάχτυλα, Ο μαγιώτη. Ο φανταζόμαστε... ήταν μόνο η αρχή, ο νομίζεις... Ποιον άλλο θα συλλάβετε. Έχουμε ξηρού, χλωρού. Αντίκτυπο. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπω ακούσατε. Πρώτη εκπομπή τη νέα σεζόν. Έχουμε και τηλέφωνο επικοινωνία, το οποίο τρέχει τώρα αμέσω να το σηκώσει. Το 211 200 για όσου τα έχετε ξεχάσει. Ε, διαβάζουμε τα μηνύματά σας, είτε τα στέλνετε σε mail στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr είτε τα στέλνετε στο αποκινητό ως SMS στη διεύθυνση, η διεύθυνση την ξέρετε, το 54 μάλλον γράφετε όμως ρία, αλλά αφήνετε κενό και μετά το μήνυμα που θέλετε να διατυπώσετε εδώ προς εμάς τα διαβάζουμε εσωτερικώς, ανεξαρτήτως αν τα διαβάζουμε εξωτερικώς η Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έτσι μπήκαμε κατευθείαν. Και με τον νέο πρόεδρο και με πολλέ χαρέ και αγιασμούς, κάτι έτσι να καθαρίσει το αυτοίμα. Το έχουμε και ανάγκη ω γέφυρα. Σήμερα η εκπομπή τη Γέφυρα θα είναι πιο χαλάρη, ίσω και όλη τη βδομάδα, γιατί θα μπούμε σε πολύ βαθιά νερά και βαριέ ατμόσφαιρες, φθινοπορεινέ και πολύ καυτέ, όπω λένε οι ειδικοί και οι κινέζικε παροιμίες. Νομίζω αυτό που ακολουθεί είναι ότι πρέπει να μα εισάγει σιγά-σιγά σε ένα mood μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου που αρχίζει σήμερα. Των μαθητευόμενων μάγων, Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί, θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Το έχει κάνει μια χαρά. Τα λέει ο άνθρωπο και τα έλεγε βεβαίω πριν τον εκλέξουμε πρωθυπουργό. Αλλά δεν τον πολυπιστέβανε κάποιοι. Εμεί πάντα τον πιστεύαμε. Λέει εδώ και ένα ακροατή στέλνει ένα μήνυμα με το καλημέρα. Έτσι, αρχίζουν. Ωραία είναι αυτά. Ε, καλό φθινόπωρο, καλέ διαπιστώσει χωρί προτάσει και καλό λαϊκισμό. Κώστας. Οι προτάσει υπάρχουν. Σαμαρά. Βενιζέλο, ό,τι καλύτερο, ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πάνω από όλα ή κάτω από όλα ω υπόβαθρο, από όλα όσα λέει ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο, είναι αυτό ακριβώ. Ο Ευρωπαϊκό δρόμο, ο οποίο αποδεικνύεται success story. Δεν είναι ότι το έλεγε ο Σαμαρά, δεν είναι ότι το βιώνουμε εμεί κάθε μέρα, το είπε και ο Σόιμπλε. Για να το πει ο Σόιμπλε, τι προηγούμενε μέρε, αν παρακολουθούσατε λίγο τι γίνεται, το έχει πει και με διάφορου τρόπου η Μέρκελ, οπότε αυτή είναι η πρόταση. Ευρωπαϊκό δρόμο με Σαμαρά, Βενιζέλο, άντε και κουβέλ ή ότι άλλο θέλουμε, αλλά ο Ευρωπαϊκός Δρόμος θα είναι εκεί, οποιοδήποτε και να ανέβει πάνω στο Μαξίμου, επειδή αποφάσεις από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, κύριος Βρυξέλλες και Βερολίνο, καθορίζονται, όλα τα άλλα είναι ωραίες συζητήσει για να έχουμε εμείς εδώ να λέμε, αλλά και η Μόσχα παίζει ένα ρόλο, γι' αυτό και το μουσικό κομμάτι εισαγωγής μετά τις διαφημίσεις, Διότι μα το θύμισε ο Νικολόπουλο, ο Νικολόπουλο βουλευτή, πάτρα που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι σε μια χριστιανοδημοκρατία, γιατί η άλλη είναι άπιστη δημοκρατία. Και είπε αυτού του χαρακτηρισμού που είπε. Το θέμα δεν είναι τύπο Νικολόπουλος, ότι πολλοί Έλληνε να συμφώνησαν με του χαρακτηρισμού ή του χρησιμοποιούν στην καθημερινή ορολογία του, γιατί μέχρι εκεί φτάνει το όποιο μυαλό έχουν ή όσο δεν έχουν. Ο Πολ Πολ λοιπόν, τον πετύχαμε κάπου να συζητάει και το. Ταιριάξαμε όλο μαζί με τη Μόσχα. Ναι, ναι. Ω, γέροντα η ευχή. Ω, πού, πού, πού. Α, ναι, το είδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Θα πάμε, θα πάμε Μόσχα. Η ζωή φεύγει και θα ξαναγυρίζει. Και εμεί ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Μόσχα. Θα πάμε Μόσχα. Ας πάμε στη Μόσχα. Θα πάμε Μόσχα? Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Θα πάμε Μόσχα? Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Φίλια, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η Μίνα Δαμάκη ήταν αυτή από τις τρεις χάριτες, ο άλλος είναι ο... Κατάπτυστο Νικολόπουλο, όπω τον χαρακτήρισε σήμερα κάποιο που άκουγα το πρωί, δεν θυμάμαι, αλλά είχε απόλυτο δίκιο, το προσυπογράφουμε. Το θέμα όμω δεν είναι ο Νικολόπουλος είναι οι ακροατέ του Νικολόπουλου, γιατί και ο Νικολόπουλος το πιστεύει δεν το πιστεύει. Τα λέει για να αγοράσει από ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο όλο και μεγαλώνει, το βλέπει ο καθένα. Και ένα κριτήριο του κοινού που μεγαλώνει είναι οι πολιτικοί που προσπαθούν να προσετεριστούν αυτό το κοινό. Τι τρόπου χρησιμοποιούν κάθε μήνα, κάθε μέρα, από φαίνεται. Που περνάει με αυτά και με αυτά προσπαθούμε να κρατήσουμε εδώ τη λογική, όχι και τόσο εύκολο, λέει Μάρο, άνεργοι, μα έχει στείλει πολλέ φορέ μήνυμα, καλή μέρα. Λέει τελικά μόνο εσεί μείνατε τα εκεί μέσα. Αλλά εσεί δεν έχετε φόβο για διόξιμο αφού χτυπάτε το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα σα απολαμβάνουμε. Μα αυτό είναι και ο όρο που μα έχει τεθεί για να μείνουμε εδώ. Να χτυπάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το κάνουμε όπω μπορούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χτυπέται μόνο του, εμεί εδώ τι πούμε και ότι κάνουμε, έχει δίκιο οπότε. Θα σα απολαμβάνουμε και εμεί, γιατί μπορεί εσεί να απολαμβάνετε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά η δική μα απόλαυση είναι ελληνικό λαό πολύ μεγάλο κομμάτι να έχει ψευιστήσει και να νομίζει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα αλλάξει. Αυτό πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Το χαιρόμαστε όλη την προηγούμενη χρονιά και από ότι φαίνεται αυτή που ίσω είναι και εκλογική, θα το χαρούμε και αυτήν. Η χώρα, στην οποία ανήκουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑί, οι δεξί, ομοφοβικοί ή επαγγελματίε ομοφοβικοί. Και άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν ομοφοβία, που είναι και περισσότεροι, όλοι μαζί είμαστε σε ένα υπόδειγμα. Δεν το λέμε εμεί, το, το λέει ο υπεύθυνο για την υγεία σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει και τέτοιο, γι' αυτό και η υγεία είναι εκεί που είναι, Μάκη Βορύδη. Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο, το οποίο παρουσιάζεται στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, η οποία παίρνει συγχαρητήρια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για τη μεταρρύθμισή τη και κύριε, την προσπάθεια τη, Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο. Το λέω Βορύδης, για να το λέω Βορύδης πάει να πει ότι έτσι ακριβώς είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μεγάλο και απεριόριστο χιούμορ για να αναγνωρίζει στην Ελλάδα αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του μοντέλου και του υποδείγματος στον τομέα της υγείας. Περάστε από ένα νοσοκομείο, όχι μέσα, από το πεζοδρόμιο για να καταλάβετε πόσο ακριβώς και τι είδους μοντέλο Είμαστε, οι βοβαρετισμοί που ακουγόντουσαν πάνω στο τραγούδι και κάτι αεροπλάνα είναι τα ρώσικα, τα οποία παίρνουν τη μισή Ουκρανία στη νέα παγκόσμια κατάταξη και τάξη πραγμάτων, η οποία κάθε μέρα επίση που περνάει πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, είτε κοιτάξτε στο Νότο, είτε κοιτάξτε νότιο-ανατολικά, Μέση Ανατολή, είτε κοιτάξτε βόρειο-ανατολικά που είναι η Ουκρανία. Και από πάνω είναι πάντα βεβαίω τα Βαλκάνια, τα οποία καραδοκούν να μοιάσουν σε όλε τι υπόλοιπε περιοχέ. Συνήθως από τα Βαλκάνια ξεκινούσαν όλα σε αυτόν τον το, Ήπειρο, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται μας έχουν πάρει άλλη τα πρωτεία, μέχρι να αντιδράσουμε κι εμείς όπως ακριβώς πρέπει. Μέχρι τότε θα έχουμε να πληρώνουμε κάτι φόρους Ήταν αυτός ο φόρος που ήταν προσωρινός, το χαράτσι που δεν έπρεπε να το βάλουν, όπω έλεγε ο Βενιζέλος, αλλά τελικά το έβαλε ο Βενιζέλος και θα έφευγε αυτός ο φόρος και ήρθε τελικά ω φόρος, Που είναι πολύ ισχυρότερο και κυρίω μόνιμότερο από το προηγούμενο δυσβάστακτο χαράτσι. Σε τέσσερα πράγματα, δηλαδή, συνοψίζεται η πολιτική μα για το φορολογικό. Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστέ στη μεσογειακή διατροφή, για να έχουν και κίνητρο οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τι υποχρεώσει του. Απλούστερο φορολογικό σύστημα για να παρακολουθείτε το καλύτερο αρχιπέλαγο στον κόσμο. Πιο εύκολα και να μειωθεί η σχέση, η επαφή του έφορου με το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Εκτεταμένη χρήση τη τεχνολογία. Ωστε να γίνονται αυτόματα οι επαληθεύσει και να μειωθούν τα πιο δαντελωτά ακρογιάλια. Και προσέξτε, αυστηρή τιμωρία. Δηλαδή άμεσε και σκληρές ποινέ όσων επιμένουν να μην πληρώνουν τα σκουπίδια τους, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρά αντικίνητρα στη φοροδιαφυγή. Όχι άλλου φόρου. Όχι άλλε μειώσει. Όχι άλλες απολύσεις. Το και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η, η θέση η οποία θα είναι και κοφτή. Θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Αυτούς θέλατε. Αυτούς φάτε τους τώρα. Σωστά τα λέει ο πρώην Υπουργό Υγείας Αυτούς θέλετε, αυτού φάτε του. Όχι φόρου, το βάλαμε. 15 φορέ το έχουμε ακούσει εδώ. Ο άνθρωπος είναι συνεπής, ο Σάμαρα. Ο Αντώνη, ο Πρωθυπουργό, το έλεγε παλιά. Το εφάρμοσε κιόλα όταν του δόθηκε η ευκαιρία, με την ψήφο βεβαίως του ελληνικού λαού. Γιατί κανεί εδώ δεν κάνει τίποτα χωρί να έχει την έγκριση, την ψήφο μεγάλου κομματιού του ελληνικού Μα και το όραμά του νωρίτερα. Και Στόχος μας είναι και παραμένει να πληρώνουν όλοι οι τους φόρους. Μουσική Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα ισχυροί. Μια χαρά. Όλο αλήθειες από το σαμάρα Έχουμε βαρεθεί να ακούμε αλήθειες. Ε, ζητάμε, προσπαθούμε, επιθυμούμε ένα ψέμα. Φαντάζομαι τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ γιατί δεν υπάρχει δεθ χωρίς ψέμα, όλοι δεθ είναι ένα ψέμα, και μόνο τίτλο τίτλος Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι παλιά είχαμε ανέβει κάποια στιγμή για λόγους ρεπορτάζ, ήταν ένα σούπερ περίπτερο εκεί, το 2012-2013 ούτε θυμάμαι, ήταν το... μέσα ήταν η εγκαταστάσεις της τότε κοσμωτέ, μιλάμε για 10 χρόνια πριν, Ε, πολύ σύγχρονα. Δίπλα ένα άλλο περίπτερο που είχε κάτι συστήματα τηλεματική να βλέπει το λεωφορείο όταν έρχεται, πριν κτλ. Πολύ super, ηλεκτρονικά και τα περίπτερα. Και ακριβώ δίπλα ήταν κάτι πετσετάκια και σε μεδάκια. Ένα περίπτερο με κάτι κυρίε που πουλούσαν πετσετάκια πλεχτά σε μεδάκια, σαν αυτό που έχουν βάλει κάποιοι στον τάφο τη Αμφύπολη, μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτό ακριβώ ήταν η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Από την τηλεματική για να βλέπουμε τα λεωφορεία να έρχονται, μέχρι τα πετσετάκια που βάζουμε πάνω στι Παλιέ τηλεοράσει, ρωχιστέ καινούριε. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία εδώ για τη χώρα, αλλά όμω όλα αυτά σταματάνε διότι έρχεται η αντίσταση. Ήρθε σήμερα το πρωί, 1η Σεπτεμβρίου του 2014, κατά τη Τρόικα, η οποία πια δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Μόνο στο Παρίσι, αδερφέ μου στο Παρίσι, όπω έλεγε και η Μίνα Δαμάκη, να παραποιήσουμε λίγο το απόφθεγμα. Ο Γεράσιμο Γιακουμάτος κήρυξε με πολύ σκληρό τρόπο, είναι η αλήθεια, δεν το έχει μάθει Τρόικα αντίσταση κατά, τις, ε, ε, κατά του δυνάστη αυτού που δυναστεύει εδώ και 3-4 χρόνια τον ελληνικό λαό. Αλλά η ανάπτυξη για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους θέλει γύρω στα 40 χρόνια να διορθεί. Πάμε στην Τροϊκά. Ακούσε, ακούσε λοιπόν, Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση όχι, να απαντήσει. Πάμε στην Τροϊκά. Χαίσαι yeah, στην Τροϊκά πρωί πρωί. Πια έντονα, καφέ προηγουμένω. Πια έντονα, καφέ προηγουμένω. μήνα, πρωτομηνιάτικα. Μιλώ στο Σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, έτσι ξεκινάει ένα νέο αντάρτικο, ένας νέος ανένδοτος αγώνας, καμιά δεκαετία έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια καμιά κοσαριά τα τελευταία 40-60 χρόνια πόσο είναι, αλλά ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Και το λέει εδώ, χαριτολογώντα λίγο για κουμάτο. Σε περιπτώσει, βγάζει κάτι κατά τη Τρόικας είτε ω θέατρο, είτε ω πόνο ψυχή, είτε ω πολιτικό κόστο. Όλα αυτά βάλτε τα μαζί. Και έχει δίπλα του δημοσιογράφου να αγωνιούν για το πρόστιμο που θα πέσει από το ΕΣΟΡΟΥ. Γιατί κάπω έτσι θα γίνει, αν γίνει κάποτε κάτι. Κάποιο θα ξεκινήσει οτιδήποτε και οι δημοσιογράφοι θα έχουν μια αγωνία. Τι πρόστιμο θα φάνε από το ΕΣΟΡΟΥ και πρέπει να προσέξουν να είναι κόσμια. Η συμπεριφορά για τη δημοσιογραφία έτσι όπως εξυλίσσεται και γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι να είμαστε κόσμοι, να περιγράψουμε το έσχος που συμβαίνει σε αυτό το τόπο αλλά με πολύ ωραία λόγια ώστε να μην έρθει το πρόστιμο από το Εσουρου. Καλώ ορίσατε, καλώ ορίσατε. Καλώ σα βρήκαμε. Α, όλα τα καλά κρατάνε λίγο. Κρίτε, πώ θα περάσατε, λεχρείτε. Καλά, καλά, αλλά δεν ευχαριστέσαι. Ευχα... Τι είναι, ένα μισή μήνα. Ναι. Ναι, τώρα. Είναι αυτό ξεκούραση, είναι αυτό διακοπέστρο. Τέλο, κάτι. Είχα ευχηθεί να μπει μια τσούχτα μέσα στο μαγειό σου. Μπήκε, ρε. <laughs> θα ήθελε να φοράω μαγειό. Πήκε. Να φοράω μαγειό, καλέ. Α, έρχεται κατευθείαν, δηλαδή και σε βρίσκει. Τσούτσου πάω. Στον βρίσκη που λένε Μου τον βρίσκη Μην την πιάσω εγώ την τσούχτα Και την αφήνω να λιώνει στην πέτρα Τέλο πάντων τώρα μην μου τα θυμίζεις λείψατε, λείψατε. Εν τω μεταξύ Εμείς εδώ σήμερα Γιορτάζουμε Τι είναι σήμερα Του Εμιλίου Του Αγίου Εμιλίου Είστε πολύ τυχερές που γιορτάζετε σε αυτή τη γιορτή Ναι ξέρεις τι γιορτάζει σήμερα Ο Εμίλιο το μίλο <Ρελίου> Ναι Σταλή. Έλα. Γεια σα, Αφαστάλη μου. Γεια σου, Χρυσό μου. <laughs> Ήθελα να σε ευχηθώ καλή ξεκούραση Σε Ξεκουραστήκαμε. Τώρα που έπιασαν τον κακό. Τώρα γυρίσαμε. Έχει καιρό που πιάσαν τον κακό. Ή πιάσαν κι άλλο κακό. Έχο. Πιάσαν μέσα το καλοκαίρι που έλπα και τον ξηρά. Ένα, ένα είναι ο κακό ο μαγιότη. Ένα, ένα. Έχει πολλού κακού. Και οι περισσότεροι κακοί δεν κρατάνε κι όπλο. Ένα πρόβλημα αρεγά μου το έχω. Τι. Παρ' πιάσαν τον κακό. Τώρα εγώ γιατί εξακολουθούν να αισθάνομαι ανασφαλεί. Σκέφτομαι τον μαφιό Ζωδίμαρχο, τον καταχραστή μεταπάρτηση μίκονο. Άλλον που είναι ένα αεροσκάφο, αν όχι να βγει και αυτό. κάποια πολιτικοί και όλοι αυτοί είναι έξω. Δεν ρωτώ, να έχω πρόβλημα εγώ. Εσύ σίγουρα έχει πρόβλημα. Έχω, έχω, ναι. ναι. Να αρχίσει να εμπιστεύεσαι του θεσμού. Έτσι. Έτσι πρέπει. Τώρα με τη νέα σεζόν άλλαξε και εσύ κάνα και εσύ μια αλλαγή. Δεν θα πετύχει μόνο αλλαγέ από του πρωθυπουργού και του γλίφτες του. Είστε σωστό. Θα κάνει και εσύ μια αλλαγή. Θα εμπιστεύεσαι από τώρα του θεσμού. Σκατά. Έ. Καλή τύχη. <laughs> Έλα, γεια. Έλα. Αντώνη ρε μάγκα βρήκα. Γιατί ρε που με έψαχνες να πούμε. Φίλε όχι το βρήκα και σε βρήκα, το βρήκα. Τι βρήκες. Ρε φίλε, τόσα χρόνια που ακούω τον Αντώνη και... Τόσα το... χρόνια μακριά σου λιώνω. Εφύγες <laughs> και μερά νύχτα λιώνω. Έχω γυρίσει με τρελό κέφι. Θα σα γαμπήσω στο τραγούδι φέτο. Στόπα. πατέλει, το πατέλει, αφού δώσουμε και τα μικρόφωνο. Α με φέτο. Έχω, δύο, λέγε. Άσε με φίλε, το βρήκα που λε. Άσε με να φύγω, Ά... σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε ώρα Και σ' ακολουθώ Στο πα Ποιον Αντώνη παιδί μου μην μιλάς έτσι Πέρασε το καλοκαίρι και θα μιλάμε πάλι για Αντώνη Έλεος, Έλεος Δεν βαρεθήκατε Όχι, όχι αδερφέ. Όχι ε, καλά Τι... Αν βαρεθείτε ποτέ, αλλάξτε τον και λίγο Όχι υποτάλλο για να τον ξεκουράσουμε Τόσο σώσιμο Είναι, είναι, είσαι Ποιο γράφει του λόγου του μου Ποιο. Το Μουρούτι. Ποιο το γράφει. Ναι, φίλε, ο Ρογκάκο δεν Α, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Ρογκάκος, ε, Δεν ξέρω. Εσύ. Εγώ έτσι πως τον άκουσα πριν το καλοκαίρι, ναι. Ήμουν σίγουρο στο γραφείο του Κικίλια είναι. Η ειδοποίηση ότι βρήκαμε το Μαζιώτη, κύριε Υπουργέ, ή ότι είμαστε στα ίχνη του κτλ. χθε, πού σα βρήκε. Στο Υπουργείο Δημοσία Συντονίζατε προφανώ αυτή την υπόθεση, κύριε Υπουργέ.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 Έλε να δουλεύσει. Ποιο είναι, Τι έγινε, έγινε επιτυχία, το έμαθε. Ήμουν διακοπέ τώρα το έμαθα. Μα είσαι ευλαμένο, παιδί, εμεί στρέχαμε στο Μοναστηράκι, και πυροβολούσαμε τον κόσμο. Και εσύ στο διακοπέ δεν καταλάβαινε Χριστό. Όχι, ρε. δεν πυροβολήσαμε τον κόσμο. Τι άλλη... πυροβολήσαμε. Εγώ τον κόσμο πυροβολούσα. Είχε και ένα με όπλο, αλλά δεν έβρισκα συμάδη με τίποτα. Ο Αντόρι σου προκαλέσε στη βία στον πυροβόλησε μια. Εγώ είχα βάλει σημαντικά τη ξένου. Γιατί είπε να φέρουμε τουρίστε και του πήρα στο κατώπι. Και γιατί βάλει μου ή τον ασθενό. Τι... Είχε παρέσαι. Δεν το είδε. <Πελίου> Είχε μεγάλη παρέα ο Και κάτι Αυστραλέζες, καγκουρίνες, πολύ καλές <Πελίου> Αλλά το μαλλί το είχαν μοϊκάνα <Πελίου> Και σηκομένο <Πελίου> για <ωγιακά>. κα, άστα, μη <Πελίου> τα λέω <Πελίου> Είναι ορχική μεταγραφή δεν αυτή δε. Έλα, σ' το ράντε <Πελίου> Τα κυβέρνηση των μαστευόμενων μάγων Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί Θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε Αλήθειες, αλήθειες μεγάλες Υπάρχουν πολλές διαφημίσεις Είναι η εποχή, αρχίζουν τα σχολεία Πέφτουν κάτι μεγάλες εταιρείες, τις ξέρετε Που έχουν μεγάλες διάρκειας διαφημίσεις Είναι το νέο πρόγραμμα του Real Σαβατιάτικου που ακούσαμε Σαββάτο Κυριακάτικο και Καθημερινό Είναι και τα CD που δίνει η εφημερίδα Με πολύ ωραία τραγούδια μην πλέσσα στην Κυριακή που έρχεται Τσιτσάνις προχθές ωραία ήταν Οπότε όλα αυτά γεμίζουν το χρόνο μέσα σε αυτά Υπάρχουμε και εμείς εδώ να πούμε εμείς Εμείς εδώ είμαστε λίγοι μπροστά στα ταλέντα Που βγάζει η κυβέρνηση Σαμαρά Οι παλαιοί και ο πατέρα μου και όλοι μα λέγανε αγόρα σε γη ε? Τζίμα και Ναι. Αυτή η υπερδιοκτησία που είχε η Ελλάδα, οι Ευρωπαίοι Ζήλεσαν. Γιατί αυτοί έχουν 0,3 του ΑΕΠ και εμεί έχουμε 8. Πες τα ρε λογιστή. Λοιπόν, άκου. <laughs> και στην Ελλάδα, ρε Έλληνα, Μούργο, και άλλα η Περσία, Περσία. Τη βάλα στο μάτι, λοιπόν. Ναι. Και αρχίζει τώρα η αντίστοιχη μέτρηση. Διόντας. Είναι ωραίο που κάθε ένα υπουργό κυβέρνηση και βουλευτή που έχει ψηφίσει ό,τι μνημόνιο έχει περάσει από μπροστά του και να κάνει διαπιστώσει, όπω τι κάνουμε όλοι μα, ότι οι Ευρωπαίοι θέλανε και βάλαν στο μάτι την. Ακίνητη περιουσία, τι να κάνουμε κι εμεί εδώ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Θα μα την πάρουν την ακίνητη περιουσία. κάπως έτσι τα βλέπει ο Ιακουμάτο, είναι πολύ ωραίο και βέβαια ο άνθρωπο δεν μιλάει χωρί να έχει προσωπική εμπειρία. Είναι και ο ίδιο στη φωτιά των μέτρων που έχει ο ίδιο ψηφίσει. Ε, για να καταλάβετε το δράμα του, θα ακούσετε το απόσπασμα που ακολουθεί. Εσά πόσο σα ήρθε τώρα, το... Κανονικά. Εγώ, σας είστε εσάς. Η, η, η μόνη η ακίνητη περιουσία είναι που έχω στην το σπίτι αυτό έξω και μου 700 ευρώ. Α, πολύ ας... καλά. Πολύ... Ήρθε 20% λιγότερο περίπου από το χαράτσι. <χαι> Εγώ έχω βάλει 2,5 χρόνια σε όλα τα του κόσμου να το δω στο κολόσπιτο. Και δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο. <χαι> δεν πειράζει απέναντι. σήμερα. Τίποτα Άλλο ένα κολόσπιτο λοιπόν. Το σπίτι του Γιακουμάτου στη Μήκονο. Το οποίο το έχει βάλει για να το πουλήσει. Επειδή δεν μπορεί να πληρώνει τα <βέρα>, χαράτσια. Και <δε, δε, δε>, το <δε>, μόνιμο <δε>, πια <δε>, χαράτσι τον ένφια. Όπω λέγεται. Τίποτα δεν γίνεται. Το δράμα του ανδρό. Και όλα αυτά επειδή οι Ευρωπαίοι μα έχουν βάλει στο. Μα ότι κανένα Έλληνα δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι Ευρωπαίοι μόνο και η κακή η κατάσταση. καυγάς μαλλιοτράβηγμα για την ακρίβεια. Στη συγκυβέρνηση σήμερα το πρωί μεταξύ του Καρίδη που είναι εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ και του Άδωνη. Αλλά και ο Χαρίδη στην προσπάθεια αυτή είπε ότι όλα αυτά ακούστηκαν καραμαλίε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι η Ελλάδα μέχρι τον κύριο Καραμαλή ήταν μια χώρα που έχει όλες λογαριασμό Είσαι, και εκεί πέρα βράκι, στην Καραμαλή έπεσε στα βράχια. Ακούσετε κύριε Καρήτη, Όταν είστε εκπρός του Πασόκ Εσύς θα πρέπει να έχετε... Εσείς κύριο Καραμαλή τώρα Αφήστε με ναι. Ναι. να πω, δεν την διακόψα. Έτσι, Όταν είστε εκπρός του Πασόκ θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικός. Όχι, είμαι... Λοιπόν, είμαι αυτό η χώρα αυτή... Η χώρα αυτή... Ω προ την οικονομία τη. Θα κάνετε υποδείξει τι πρέπει να κάνει. Πώ θα το κάνετε την άποψή σα και αφήστε το εκτό από τον Άννα. Τώρα με το. Σταματάω εσύ. εγώ και μόλι σταματήσατε. Να ναι, ναι, ναι, ναι. αυτό που σα λέω, δεν θα μου κάνετε υποδείξει. Μόλι διακόψετε. Είδατε κυρία Βαλεβάν τι κάνετε τώρα. Μόλι διακόψετε. Βάζετε τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία που είναι στην διακυβέρνηση κυβέρνηση, εμπλακώνονται. δεν έβαλε κυρία Βαλεβάν. Το έκανε ο κ. Καρύδη ξεπερνώντα κάποια όρια. Η χώρα αυτή και η οικονομία τη. Είναι γνωστό στο οποιοδήποτε έχει στοιχείο επιχειρηματικότητα ότι καταστράφηκε τη δεκαετία του 80. Α, Όταν η πρώτη κοινά μα. Δεν έχει πιο πίσω. Παρέλαβε 25%. Θα υπήρξε άλληση στην εταιρεία. Θα είναι να πίσω το να μην μπορεί να μιλήσει κάποιε άνθρωποι. Με σχολείτε λέει. Θέλετε να σα συναγέγει από βολέψου μου. Δεν Σταματήστε με. Δεν το μιλάω, τι να κάνουμε τώρα. Σταματήστε τώρα! Θα ολοκλώσω την αψού και μετά! Έτσι γίνεται σε κωμπέ! Τι να κάνουμε τώρα! Θέλω να μιλάτε μόνο εσεί! Εσεί μιλήσαμε τώρα. Σταματάω. Κύριε χαρτιού που θέλω να προσπατεύσετε. Όχι τέτοια. Η συγκυβέρνηση είναι μια σταθερά, ένα σταθερός πυλώνα στη ζωή μας. Είναι το μόνο σταθερό που υπάρχει. Κάποιο να βάζει φόρους. Δεν μπορεί και αυτό να κλονιστεί και να έχουμε τέτοιου καυγάδες. Πρωί-πρωί και μάλιστα πρώτο μηνιά και πρώτο, πρώτη μέρα του φθινοπόρου και τη νέα και τηλεοπτική σχεδόν σεζόν. Όλα αυτά πάνε στην άκρη γιατί έρχεται κάτι που μας ενώνει. Είναι η νέα περιφερειάρχης και κυρίως το ρεπορτάζ το ακούσαμε στο Sky. Δεν, κάτι καταλάβουμε όταν τα έλεγε η Δούρου εκεί στην ορκομοσία της, αλλά όταν ακούσαμε την διατύπωση από τον συνάδελφο, καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τον τόπο. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Η Ρένα Δούρου και οι περιφερειακοί σύμβολοι του συνδυασμού ορκίστηκαν με φράσεις από το ψήφισμα Να των κορισκάδων της πρώτης κυβέρνησης σύστα. του βουνού. Ότι όλες οι εξουσίες πηγάσουν από το λαό... Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Όλος ο λαός πηγάζει από τις εξουσίες, θα ήταν το καλύτερο. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αν κάτι θυμίζει όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό που θα συμβεί είναι ακριβώς συνέχιση της κυβέρνησης του βουνού, της ΠΑΕΑ, στους κορισχάδες της Ευρυτανίας και ειδικά... Ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρέτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γαλάζιοι, πράσινοι, ροζ, αχνοκόκκινοι, βαθύ κόκκινη μπλε ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη απόχρωση μπορεί να έχουν, είναι ακριβώς η συνέχεια από τους χωρισκάδες Βρυξέλλες, είναι μια ευθεία που ενώνει νοητά ε, τα τότε δίκαια με τα σημερινά άδικα. Πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα! Καλά, κι εγώ δεν καταλάβαινα πως πέρασε. Επιστρέψατε! Πάλι τους ίδιε μα και σκεφτόμουν να θα ακούσω. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, για εσά λέω σας θα σκεφτόμουν! Μα είπε μαρκέ ή δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβε καλά. Λύψατε, βρε. Ναι, καλέ το ξέρω. Πώ περάσατε. Τα περάσαμε όμορφα όμορφα, όμορφα. Τι θε τώρα. Καλά, μου χαρά. Γύρισα πολύ καλεμένος, ε. Γιατί. Αγρίμει. Γιατί. Α, Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γύρισα αγρίμνη και με μια διάθεση να τραγουδώ. Με λίγα λόγια την πλήσατε φέτο. Όχι, κατάλαβα. Όχι. Τα τελευταία χρόνια είστε να λέμε καλό έχει μόνο με νέα μνημόνια, να έπαιναν νέου φόρου. Ναι, φέτο δεν θα είναι. Έστω αυτό. Φέτο δεν έχει ούτε νέα μνημόνια ούτε νέου φόρου. Τι θα έχει. Θα το ονομάσουν αλλιώ. Τι είναι η Θηγέτα ή θα έχει. Τι. Θα τα πουν αλλιώ για να μην Γιατί έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα έχουν. Αυτό. Θα του δώσουν άλλο όνομα. Μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Μεταρρυθμίσει. Ναι, μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποιήσεις, απελευθερώσεις. Αυτές είναι οι λέξεις σωστές. Τέλεια. Ελεύθερη αγορά. Αυτό, Αυτό, πως το έπες, αυτό το ελεύθερη. Ταιριάζει στην Ελλάδα το ελεύθερη.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 Του 2000, του Νιφάρες, πρώτη, πρώτη του πρώτη, πρώτη, πρώτη, πρώτη, πρώτη. Ότι έχει, όμως, με του χιόνιου τη έχει όμω, το τραγούδι. Α ξεναβρω, θα σε ξαναβρω. Πάσε ξανά, ξανά, ξανά εδώ Στου μπαξέδε, στο διάλογο διάλο, 3 του Σεπτέμβρη να γυρνά. Να σου πω, ξέρει γιατί δεν χάρηκα που βιάστανε το μαλλίο του. Γιατί? Το βιάσανε Τετάρτη, αν θυμάσαι. Εγώ την Πέμπτη πήγα στην Τράπεζα. Λέω, παιδιά, 19% από τόκο υπερημερία είναι υπερβολικό. Και τι μου Απαντάει με ύφο η υπάλληλο τη στο κολονάκι σημειωτειό. Τι? Αυτό είναι, κύριε, το επιτόκιο τη Τραπέζη. Όσο για τον Ρογκάκο που είπε ότι νιώθουμε ασφαλεί, Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμο πρέπει να νιώθει ασφαλής. Μετά από τη χθεσινή επιτυχία... Νομίζω νιώθουμε όλοι ασφαλέστεροι. Και βέβαια νιώθουμε ασφαλεί. Ανάλογα από σε λένε. Αν σε λένε Μη Τιλινέο, Κοπελούζο, Λάτσι, Βαρδινογιάννη. Και βέβαια νιώθει ασφαλή που είναι ο μασιώτη μέσα. Αν έχει το όνομα το δικό μα, δεν τα γα... είναι. Επίση, εγώ μεγαλύτερη ανασφάλεια νιώθω όταν mm. ακούω το Ρογκάκο να απειλεί προεκλογικά μέσω του αντένα ή να γλύφει μια μέρα μετά που πιάσαν το μασιώτη να γλύφει τον Κικίλια. Μεγαλύτερη ανασφάλεια εκεί νιώθω. Θα... Και όχι θα... για μένα, για τα ζώα που θα επηρεάσει ο Ρογκάκο. Και ο κάθε Ρογκάκο από ποια πληρώνετε. Να σου πω αποστόλη, μας αφήνεις τώρα έτσι τελειώνησα στις 18 Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή γιατί εμένα η μάνα μου θα με βάζει να κάνω δουλειά στο σπίτι τώρα μα τελειώνει. Γιατί πιάτα έχω να πλείνω εγώ τώρα. Να πλίνει μερί. Τεμπέλα όλο τον χρόνο έβρισκε δικαιολογία την εκπομπή για να μην κάνει δουλειέ. Να πλίνει. Και τώρα που ξαναξεκινήσαμε, να σταματήσει. Γιατί ξεκινήσαμε ότι έπνεε έπρεπε, εντάξει. Μα θα χαράσει μου μανικού μου πιάσει πόσο καιρό μου παίρνω να φτιάξω τα νύχια. Σαν είχε. Δεν είχε, πάντα είχε στα χέρια μου. Τα φτιάχνω. Μόνο στο δείσκεια τα π... από... φτιάνει. Και άλλο να πίνω τα πιάτα μέρ. Χλορίνη, άπα. Δεν βάζει να γράψει σαν Στη Χλωρίνη, τα κάνει με τα χέρια για χυμνά. Εντάξει, τα... παιχνιδιά. Πα, πα. Δεν κατάλαβα. Άντε, με βάζει να διαβάσει και βιβλία, ρε Αποστόλη. Και βιβλία, πάπα, πα, πα, είναι δυνατόν. Καλοκαιράκι είναι ακόμα. Σταυρόλεξο, Μύκονος! Έλα βιβλία και βλακίε. Τίποτα, δεν έχει έννοιε. Μήκονο. Όσο έκανε εσύ εκπομπή Αποστόλη, όμω, με έχει αφήσει την ησυχία μου. Αϊ, μωρή, κατάλαβα. Άντε. Αρχίσαμε τώρα, μην γκρινιάζει. Άντε, Αν έχετε δει την εικόνα, είναι τα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Πάνε οι Γερμανοί στρατιώτες, σηκώνουν μια μπάρα και περνάνε μέσα στο έδαφος της Πολωνίας. Έτσι ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Το έβλεπαν πολύ πριν ότι θα συμβεί αυτό. Το περιέγραφαν και πολλοί από, το το, από, από τους λαούς το έβλεπαν. Παρ' όλα αυτά όμω δεν έκαναν τίποτα για να μην συμβεί.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 Εκείνοι δεν φανταζότουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Ευτυχώς δεν κινδυνεύουμε ξανά από όλα αυτά. Αυτό να κρατήσουμε ως κλείσιμο. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα βεβαίως αύριο και από αύριο κάθε μέρα μια με δύο ραδιοφωνική ελληνοφρένη. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας.